Ναι καλημέρα από Θεσσαλονίκη Γεια χωρίς, σου κούκλα πώς... μου αγάπη Τα φιλιά μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη Ναι αλλά δεν έρχεστε Τι να κάνουμε να έρθουμε όμορφη, όμορφη αλλά από μακριά Ήρθαμε μια φορά πέρσι δεν είδα ιδιαίτερο ενθουσιασμό Δεν θα, μπορώ κι εγώ θα. δεν μπορώ Θέλω ιδιαίτερο ενθουσιασμό δεν μπορώ αλλιώς με καλή στάρι το έχουμε αυτό Μα αφού δεν το ξέραμε καλά καλά Είπα εγώ να το ξέρατε ή όχι εγώ ήρθα Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, κάθε καλό. Όχι, oh, καλό δεν έχει. Δε φύγε, στα... φύγε, φύγε. Τα πάνε, τα πάνε. Ε, όχι, εγώ θέλω να το πω και μετά να κλείσει. Γεια yeah, mo... Έλα, πες το. Χρόνια πολλά. Oh. Καλή χρονιά σε εσά, τι οικογένειέ σα. Oh. Σταθμό oh. και κάθε καλό. Τι Αβράμ και τι Ισάκτα ευλοεία. Πουλήμ ah, και τι. Τι τη τι φλαμπουράρι, εκεί. Τι <laughs> <Η> αλεξιάδη, τι <laughs> σταθάκι, αυτά να λε. <laughs> <laughs> αυτά, τι Αβράμ και αυτά δεν πιάνε. <laughs> <laughs> Καλή χρονιά <laughs> Ναι. Εγώ πολλά καλή χρονιά. Επίση, χαρούμενη χρυσή. Ναι, ναι. Η χαρούμενη αριστερή πρωτοχρονιά. Μπράβο. Καλή χρονιά καταρχήν, χρόνια πολλά. Αν και είσαι ριζέο, θα πω ένα αστείο για τον Αλέξη. Α, μάλλον να γίνω ριζέο για το αστείο και μόνο, χάρη τη άτυρα. Πες το. Πέρυσι ο Αλέξη πριν γίνει πρωθυπουργό, τα φώτα είχε πετάξει ένα περιθέρι. Το θυμάμαι. Πέτο, τι θα πετάξει. Ισοτικέ. Φόρου, θα πετάξει φόρου που θα γυρίσουν παντού σε όλο τον κόσμο. Ένα πιτεροδάκτυλο. Θα πετάξει κολοδάκτυλο. Πιτεροδάκτυλο, πιτεροδάκτυλο. <Τεροδάχτυλο> Αν νομίζω κολοδάκτυλο. <Τεροδάχτυλο> Το κολοδάκτυλο θα ήταν πιο εύστοχο να αρχίσει να πετάει κολοδάκτυλα. Ε, εντάξει, δεν είναι εντεβιάζει τώρα, είναι τη εκκλησίας. Ξέρω, εκκλησιαστικά, γιατί οι παπάδες δεν έχεις δει πως ευλογάνε. Που ξεχνάνε και κάνουν το λάθος δάκτυλο. Το κολοδάκτυλο θέλουν κανονικά. Απλά δεν επιτρεπόταν μέχρι τώρα. Ναι, καλημέρα σας. Τι κάνετε, Καλημέρα, καλά, εσείς. Ε, η κυρία Ελένη μου είσαι στο τηλέφωνο, Ο κύριο Αποστόλης, είσαστε που φτιάχνετε, που βάφετε. Ναι, ναι, που βάφω, ο Μπογιά. Εγώ είμαι στην Κυψέλη έχω ένα διαμερισματάκι εκεί. Η Κυψέλη, στον... ναι, ναι. Ακούστε με, παρακαλώ. Έχω ένα διαμερισματάκι εκεί. Θέλω να το βάψω, αλλά έχει πιάσει λίγη μουύχλα. Είναι μη υπόγειο. Συγκρέσνα, Μη στιάτε, μένετε καλά. κοντά στον Πρωθυπουργό και έχει πιάσει μουύλα, θα πρέπει να φύγετε από την περιοχή. Ε, Είστε κοντά στο πίτι, Πρωθυπουργό. Ποιος... Ποιο ευρώβημα για ποιο προκειβολόλεται. Δεν βοηθάω και πολύ. Το τσίπα, το τσίπρα. σα πω, εγώ θέλω το διαμέρισμα αυτό είναι περίπου 60 τραγωνικά και μου είπε κυρία Ελένη ότι κάνετε καλέ τι κυρία Ελένη από πάνω από το Δεν πιάνει το παλιό ή τέτοια, κατάλαβα. Αγκάνει, κυρία Ελένη από πάνω, από κυρία. να Ελένη είναι το πινέλο τη Με ε... Το πινέλο δι... τι κάνω. Γιατί εγώ είμαι με να κλείσει. Σπινέλο το, το παίζω πολύ και στη γυναίκα. Δουλεύω πολύ πινέλο. Ξέρετε να δουλεύετε το πινέλο, δηλαδή. Το δουλεύω το πινέλο. Ε... Κάνω και ρολάκι άμα θέσει, το κάνω το ρολάκι, μου αρέσουν οι ρόλοι. Ε... Αλλά δουλεύω ρολάκι. πολύ ε... και το πυνέλο. Είμαι ποιο... καλό στο πινέλο, κάνω και τεχνοτροπία. Ένα φοβε. Γενικώ για ποιο ρόλη, τι ρόλη, λένε, ποιο ρόλοι. Τον ρόλό. Ε... Καλά θέλει και το Αλλά περισσότερο είναι στι γονεί, έχει μούχλα μουχλα. Στη γονεί, τα βάλω αντιμλικό. Η μούχλα, ξέρετε, θα τη φτιάξει. Δεν ξέρω να φτιάχνουν τη μούχλα. Έχω φέρε από τη Βουλδαία είναι ειδικό σπρέι τέτοιο που είναι με χλωρίνη το Ρίγκ, Και βάζει κάτι μουγλικό από πάνω, το στεγανοποιεί, το σαπίζει από ε, μέσα απ' έξω, θα φαίνεται καλό. Α, α εσύ. Ναι, εντάξει. Κάποια εντάξει, θα στιγμή θα, ας... θα πέσει, αλλά σαν έκπληξη. Ε, Δεν το βλέπει να πέφτει, ε, να μαραζώνει ψυχή, κάθε α, μέρα α, να φεύγουν τι ζωβάδε. Να σα πω, εγώ, εγώ περισσότερο με το πινέλο θέλει αυτό, σα λέω. Με το πινέλο, ναι, να, εγώ βάζω το πινέλο, φτύνω από πάνω για να κάνω τεχνοτροπία και μετά ξανά πινέλο. Χλέπα, πινέλο, χλέπα, πινέλο, μπογιά. Τι τιμή αν έρθετε στο σπίτι θα μα κάνετε, τι θα μα κάνετε. Ειδική την Η Ελένη καθαρίζει τα σπίτια, Αλβανίδα, τι άλλο θα κάνω. Εγώ που βάφω και εγώ αλβανό θα είμαι. Τέτοιε δουλειέ κάνουμε, τι να κάνουμε. Πήραμε τι δουλειέ του Έλληνα. Και μάθαμε ότι η Λούγκρα τη δουλεύει στο Πινέλο, Μωρήκα. Το δουλεύω, Μωρήσα Καυτόρα. Χαχάχα. Καλή χρονιά, Γαλλικουβαλίτσα. Γυνατήρια, Κώστιλες αγαπάω. Καλώ ήσουν, καλώ ήσουν. <laughs> Είδες που σε πιασα όμω, μόλι άρχισα τα εθνικιστικά, έτσι σε χτύπησα. Ήξερα που θα σε πιάσω, νομίζετε, σε ξέρω. Σε γίνα από το παπάου λεφε στην κορυφή άγνω. Ναι, τον παπά, ναι, τον παπά. Τι καλοί οι παπάδε, τι αγάπη, ρε παιδί μου, Κάθε φορέ. Εκυρίζουν. Έχω να δει στην Κορινθία επειδή εγώ είμαι μεγάλη και ξέρω. Ο παπά να δει τι μεγάλο είναι, πολύ μεγάλο. Έχω να δει όλοι στην κορυφή λέει και τα γαϊδούρια χείτε είναι. Τι θα πει αυτό τώρα για τον τσέπτο θα πενέψει Είναι χείτε τα γαϊδούρια; Και τα γαϊδούρια χείτε είναι στην κορυφή. Είχε γαϊδούρια γαϊδουρία. Και, τα δύο. και δεύτερον, γιατί δεν λέτε Εμά μα την έχοψε τη, τη σύνταξη, μα τη χαμήλωσε τα δώρα ο Σαμαρά. Δεν μα τα άκοψε ο Τσίπρα που κατηγοράται όλο τον κύπρα. Μωρή <συστά> είσαι κάτω από το ταυλάκι και δεν είσαι σαμαριδιά, <συστά> δεν τρέπεσαι. <συστά> προδίδει την τάξη σου και το χωριό σου. Την καταγωγή σου προδίδει. <συστά> δεν την προδίδει, ναι, εντάξει. Άντε, έκανε. Τέχε καταγωγή, πε. <συστά> Τίποτα, λέω το κακό που έχετε φέρει στην κοινωνία οι καταβλακιώτε. Άκουλα τη μα έχοψε το δώρα, μα έχοψε τα πάντα. Γιατί τι να το έκανε. Και μετά την κοπάει ο Σαμαρά. Για να μην και για... τα έρχεσαι στον Κύπρα Εγώ δεν είμαι την πιστεύω στο Κύπρα oh, Ο... Όχι αλλά είναι διαμάτι παιδί Αλλά Είναι η αλήθεια, να λέτε και καμιά αλήθεια. Τι να τη κάνει με τι αλήθεια. Α, όλα ψέματα έλεγε. Μα έχουν τόσο ενδιαφέρον τα ψέματα. Mm -hmm. Άμα οι αλήθεια είναι τύπου ότι ο τσίπρα είναι αριστερό, ας ας α πούμε άσχη στην αλήθεια, χέσει αντίλεφανε. Α ας τι λέμε. πω. Α πούμε το ψέμα. Και δεν θα σου πω, ο τσίπρα και πάλι καλά τα φτιάχνει. Πάλι καλά και πάλι. Και τι; α, Και ας... τη χαιρή που είμαστε πούνε και ο τσίπα, α πούμε, ένα παιδί και ασχολείται γιατί. Κάλα τα λαμό, όχι. Ρε. Ο καραμαρί και ο Σαμαράτη κατατρέψω τη χώρα. Εγώ είμαι 80 χρονών. Ε... 80 χρονών, το έφερε μια ζωή Πασό και τώρα το πάρω στο τσίμα. Διανήμει ψήφιζα Πασόκ Ποτέ Ούτε το 81 Το 81 μόνο ψήφιζα Α το 85 Όχι, δεν ψήφιζα, Τι το 85 άλλαξε, ήταν άλλο ο Ανδρέας Κάπα κάπα ψήφιζα ρε Α το 81 σωστό το 81 ήταν η αλλαγή και μετά ε, βρήκαμε δε, τις ρίζες μας και Δηλαδή ήσουν Πασόκα το 81 Κάπα κάπα το 85 κάπα -κάπα. Το 89 λογικά κουκουέ εσωτερικό Κάπα κάπα ήμουν από την αρχή εγώ Ναι καλά δεν ξέρω ναι Προσπαθώ να καταλάβω τη διαδρομή πως πήγε στο ΣΥΡ to źle się Δεν έδειξε. Πάμε πάλι. Κάθηκε το σύμπαν ακούστηκαν Όχι, κάτι δείτε, παράστα δείτε. κάτι βρομοκουβέτε ανάποδε. Έλασπό όπω είναι κανένα τη χώρα. Ο χαραμάτι του άμερα μου τι να κάνει. Καλά δεν τρέψει να μιλά έτσι μεγάλη γυναίκα. Ναι, δεν τρέχουμε καλυμένε! Γιατί έχω περαστώ πολλά. Όλα και... μου χαρέσει και δει, έχεις... πράσινο πολλά θα κούμαι μου σμεριάτικα. Το... Είναι δε... από το απόγευμα και μετά. Έτσι μου λέει, κάνε αυτή τη χώρα έχει. Δεν την έκανα του σύμπρασμα. Μιλάμε όμω ότι θέλουμε τώρα για κατηγοράζεται τον τσιμά. Όχι, καλέ. Δεν κατηγορά τον τσυμπραζι. Το τζίπαν το τον μου γιατί σημερινά το κατηγορά μου για προηγούμενα. Κόμωμα Ναι, εντάξει. Δεν είναι. Ούτε ένα χρόνο δεν έχει πρόσφαση. Το να, να και... περιμένουμε στην τετραετία και μετά να κρίνουμε. κρύβουμε. Μα πώ μιλάσα. Δεν είναι ευχώρα τα πράγματα. Όχι, δεν είναι. Τα κάνω να αυξήσει κατά! Καλαδέρα να τη λέγουμε, σκατά τα κάνουμε. Τώρα συζητάμε το απόσκατα. Το σκατά το ε. έχουμε, απλά ξεκινήσαμε. Και το... Αλλά και εμεί δεν έχουμε και υπομονή, περιμένουμε ότι ο τσιπράκο θα τα αλλάξει ένα μήνα. Ε, ε δεν γίνεται. Την κοπαγίσα αυτή και βάλα τον κέπλο να βγάλει το φίλο και τρύπα. Πάντε τώρα. Που δεν Που ήθελε, να... Μα τι Εσύ... του κάνω και αυτό το παιδού με το ζόρι να τον κάνω προ Υφυπουργό. Πόσο χρόνο είσαι, 80. Η σύνταξη πόσο είναι. Η σύνταξη είναι 500. Και Τι άρα πάνω... κάνει 80 χρόνο παραπάνω. Κάτσε μόλι δούλεψε 30 χρόνια στι πιο βαριέ δουλειέ και παίρνει τα λεφτά οι κοπρίτε Με 30 χρόνια εργασία αγάπη μου α, σημαίνει α, ότι αν δουλεύει από τα 20 και 30 χρόνια, 50 χρονών. Δηλαδή 30 α, χρόνια σου πληρώνουμε σύνταξη. Α, και έχ, πολλά έχ, είναι τα 500. Έχ, 500 έπρεπε να δίνει. 8.000 έρσημα έχω εγώ που με βλέπει. Δεν Είμαι... σε βλέπω, σα ακούω. Ναι που με ακού. Και εκείνοι που είχαν μέσον μπαίνανε δουλειέ καθώ δεν πήγαν να χτυπήγα την κάρτα και φέγαν και καθώ δεν τα πιο πολλά. Γιατί ήταν κακιά η κάρτα, γι' αυτό Άμα ήταν καλή η κάρτα, θα τη χτυπάγανε, νομίζει? Τη Τηχτυπά... κάρτα, Κάτσε κάτω εδώ, κάτσε. Πουπάνα κάρτα, α! Άμα σε ψάξω κάρτα. Άμα ας... τη χτυπάγανε τυ και φέγανε, <σ chợ> και πληρώνουν και παίρνουν τα πιο πολλά λεφτά, να σα πω ποια είναι τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Περίμενα να τα ακούσω από κάτω. Εσύ είσαι μικρό και δεν ξέρει. Μικρό, αλλά Ναι, μικρό, καλό εσύ, εντάξει. Καλό, καλό. Μεγάλο του κρεβάτι. Ναι. Ξινό. Τι θε. Ζύτερε μαύρο. Βέβαια ζούμε, όχι θα σου κάνουμε το χαρτί να μην ζούμε Δούρου ή Κεφαλογιάννη <laughs> Προς τη Χάτζα. <laughs> Κοίταξε να δεις, εντάξει η Ρένα είναι η Ναι, ναι Είναι η και έχει να βαντάζ μόνο και μόνο γι' αυτό Ναι, ναι Από την άλλη είναι αυτό που τους δεξιούς θε να τους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 Δεν μου τα έχει πει αυτά. Ε, τώρα είναι αλλιώ να σα αγγιλώνει το φιλί. Όπα, το γουστάρι, Θε μουσί. Μουσί. Αυτό το γυναικείο, το λίγο. που δεν είναι χνούδι, ρε παιδί μου, που είναι Δεν είναι χνούδι, α πούμε, αλλά αυτό το κριτικό, το παραλίγο αντρικό. Τι ή Πώς το αντρικό, α πούμε, το εφηβικό, θα μπορούσε να πει. Να, αυτό. Δηλαδή, αυτό του εφηβαίου πάντα είναι. <Κι> δηλαδή. <Κι> Κατάλαβε. Πέντε τριχές. Δεν σα αρέσει αυτό. Που μοιάζει σαν καραφλό τοπίο. Αυτό, αλλά σκέψτο σε γυναίκα, σε άντρ να αστείο σε γυναίκα. Πόσο μακρύ. Εντάξη δεν είπα και η Μητροπολίτου, του καθολικού παπά. Όσο αρέσει με λιγάκι μου, να είναι και λίγο αρεό. Ναι, μουστάκι, μουσί, δεν έχω θέμα. Και μουστάκι! Ε, τι, χωρί μουστάκι? Μα και σήμερα κλείσει. Η γυναίκα χωρί μουστάκι δεν είναι γυναίκα. Τι να το κάνει, να πα εκεί. Θα... Πάνε τώρα, βάζουν τα laser όλα αυτά, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Παναγία μου. Σήμερα διάβασα, σου λέω ότι επανέρχεται η μόδα στο τριχοτό μου. Καλώ να μα έρθει. Ε, το περιμένει και εσύ, έτσι. Επιτέλου και στα τριχοτάκια. <μ> μουστάκι κάτω. Ναι, βέβαια το κάτω δεν λέγεται μουστάκι, το κάτω το λέγαμε παλιά Φαβορήτα σφακιανάκι. Εμείς έτσι το λέγαμε. Δεν ξέρω τι κάνατε στο δικό σου χωριό. Αποσόλη μου, καλή χρονιά. Έλα παιδί μου, καλή χρονιά. Γιατί σε ψάχνω και δεν σε βρίσκω. Γιατί είμαι τέτοιος. Βλέπεις το τηλέφωνό μου εκεί και δεν το σηκώνεις. Δεν είναι αυτό. Τι είναι. Απλά είμαι δύσκολο, την νέα χρονιά.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 Μπρος Αποστόλη Έλα Τι καλά Καλά εσύ Χρονιά Ναι καλά ναι Το έχω ακούσει λέγεται Καλό καλό ναι ναι Ακούγεται αυτό θα γίνει Θα είναι καλή χρονιά Δίσεκτο μεν Αλλά η ανάπτυξη μπορεί να Θα αρχότανε στα φυσιολογικά Στα δίσεκτο Όλα ό, όλα καλά Το δρόμο θα έρθουνε Κατευθείαν Ναι ναι Α... Το πιστεύω και εγώ αυτό Καλή χρονιά. Ναι, ναι. Θα έχει καλό κρασί άκουσα. Γιατί παιδί μου, ο φόβο είπα είπε. Ναι, παιδί μου, θα με στόσει το κρασί καλά άκουγα αυτή τη χρονιά. Θα έχει έντονο άρωμα, έντονο άρωμα, με σκούρο χρώμα βουργουν και πολλού φόρου. Σκούρο χρώμα αυτή βουργουν. Φόραι έχονται πάρα σκούρο χρώμα, μην του χαρίσει λίγο παραπάνω. Ο θύμιο είναι. Καλά και ο θύμιο. Σα κάτι, αλλά ξέρει πω να φέγεται. Δεν έβγαλε του γύφουσα ακόμα. Όχι, καλέσαμια έρχεται, ακόμα στο γραφείο. Ακόμα. Πρέπει να δει τραδεφωνική εκπομπή να την κάνει μου. Να είναι η μόνη στιγμή μπορεί να φωτογραφηθεί. Λοιπόν, τόσε μέρε επειδή μου είπατε, έδαινε το ηνοφρένια.gr Το καινούργιο, Και τον είναι... ανεωμένο, μας το ανανεωμένο μα στο site εννοείς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 Σου τόσο γλυκό, τόσο γενικό, το προσινή. Αχ, ναι, προσινή. Το, το θυμάσαι. Το προσινή, όχι, κακυρό να το χρησιμοποιήσω. Καλά, κάθε μέρα το λέγαμε το φιμιόν, κάθε πέμπτη. Το προσινή, ωραίε λέξει, σε έχει πέσει το επίπεδο τη κοινωνία. Το μορφωτικό επίπεδο είναι για τα χέρια του φίλη. Σου λέγαμε, θέλει να κάνω μια καταγγελία και έλεγε: Παρακαλώ την καταγγελία σα. Και τώρα λε τα χ μου. Έτσι λέω εγώ. Ναι. Τι λε, Μωρή, τι αυτή, Πάω πολύ καλά. Έκανε καταγγελίε μόνη ρουφιάνα. Βεβαίω. Στο διάλειμμα χαθεί.